Η ιδεολογική υπονόμευση υπονόμευση ορίζεται, στα λεξικά ή το ποινικό κώδικα, μια δραστηριότητα που καταστρέφει την θρησκεία, την κυβέρνηση, και συστήματα. Όπως το πολιτικο-οικονομικό σύστημα μιας χώρας, συχνά συνδέεται με την κατασκοπία και με ρομαντικά πράγματα όπως την ανατείναξη γεφυρών, και τρένων, κτλ. Αυτό για το οποίο θα μιλήσω τώρα δεν έχει καμία σχέση με την κατασκοπία της Κάγκεμπε ή την συλλογή πληροφοριών, για κάποιο περίεργο λόγο η παραγωγή ταινιών, οι πολιτικοί επιστήμονες. Οι ειδικοί για την Σοβιετική Ένωση και οι εγκληματολόγοι, όπως ονομάζονται, έχουν πολύ λανθασμένη αντίληψη για τις δραστηριότητες της Κάγκεμπε. Νομίζουν πως ο απότερος σκοπός του Αντρόποφ και της Κάγκεμπε είναι να κλέψουν σχέδια κάποιο υπερηχητικού τζετ, να το φέρουν στη Σοβιετική Ένωση και να το πουλήσουν στα βιομηχανικά συμπλέγματα. Αυτό είναι εν μέρη αλήθεια, αν υπολογίσουμε όλο το χρόνο, το χρήμα και την εργασία που δαπανά στο εξωτερικό όλη η Σοβιετική Ένωση και η Κάγκεμπε. Θα δούμε ότι η κατασκοπία αντιστοιχεί μόνο στο 10% έως 15%, φυσικά αυτό δεν είναι επίσημη στατιστική από την CIA και το FBI, το 15% της δραστηριότητας της Κάγκεμπε, το υπόλοιπο είναι πάντα υπονόμευση. Αλλά όχι όπως γράφει το λεξικό της Οξφόρδη, η υπονόμευση σημαίνει πάντα μια καταστροφική και επιθετική δραστηριότητα με στόχο την καταστροφή μιας χώρας. Ενός έθνουση μιας γεωγραφικής περιοχής του εχθρού σου, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό, σίγουρα δεν ανατινάζονται γέφυρες, δεν υπάρχουν μικροφίλου σε κουτιά κόκα κόλα, τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχουν βλακίες τύπου James Bond, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας είναι νόμιμη και εύκολα παρατηρήσιμη, αν αφιερώσει χρόνο, αλλά σύμφωνα με τον νόμο. Και το σύστημα εφαρμογής του νόμου του δυτικού πολιτισμού δεν είναι έγκλημα, ακριβώς, λόγω της παρεξήγησης, της αλλαγής του νοήματος του όρου υπονομευτής. Ότι είναι ένα πρόσωπο που πρόκειται να τηνάξει τις γέφυρες μας, όχι, υπονομευτής είναι ένας μαθητής που έρχεται με ανταλλαγή, ένας διπλωμάτης, ένας ηθοποιός, ένας καλλιτέχνη, ένας δημοσιογράφος. Όπως ήμουν εγώ πριν δέκα χρόνια, τώρα, υπονόμευση είναι μια αμφίδρομη δραστηριότητα, δεν μπορείς να υπονομεύσεις έναν εχθρό, που δεν θέλει να υπονομευτεί. Για παράδειγμα πριν τον 18ο αιώνα η Ιαπωνία ήταν κλειστή κοινωνία, τη στιγμή που κάποιος ξένος ερχόταν στις ακτές τους, ο αυτοκρατορικός ιαπωνικό στρατό ζητούσε ευγενικά να φύγουν. Αν ένας Αμερικάνος πολιτής πήγαινε στην ακτή της Ιαπωνίας, ας πούμε πριν 60 έως 70 χρόνια, και έλεγε έχω μια πολύ όμορφη ηλεκτρική σκούπα για εσάς, αγοράστε την, θα του έλεγαν σε παρακαλώ παράτα μας. Δεν χρειαζόμαστε την ηλεκτρική σκούπα σου, αν δεν έφευγε θα τον πυροβολούσαν για να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους, την ιδεολογία τους, τις παραδόσεις τους και τις αξίες τους αμετάβλητε. Δεν είχες τη δυνατότητα να υπονομεύσεις την Ιαπωνία, δεν μπορείς να υπονομεύσεις την Σοβιετική Ένωση γιατί τα σύνορα είναι κλειστά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λογοκρίνονται από την κυβέρνηση. Ο πληθυσμός ελέγχεται από την Καγγέμπε και την εσωτερική αστυνομία, όλες οι όμορφες εικόνες του περιοδικού Time, και τα περιοδικά που εκδίδονται από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα. Δεν μπορείς να υπονομεύσεις την Σοβιετική Ένωση, γιατί το περιοδικό δεν φτάνει ποτέ στους Σοβιετικούς πολίτες, συλλέγεται από τα ράφια και πετάγεται στα σκουπίδια. Η υπονόμευση μπορεί να πετύχει μόνο όταν ο μοιητής, ο δράστης, ο πράκτορας της υπονόμευσης, έχει δεκτικό στόχο, είναι αμφίδρομη κίνηση, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι δεκτικός στόχος της υπονόμευσης. Όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, σαν αυτή από τις Ηνωμένε πολιτίες στην Σοβιετική Ένωση, σταματάει στη μέση, δεν φτάνει εδώ, η θεωρία της υπονόμευσης πάει πίσω 2500 χρόνια. Ο πρώτος άνθρωπος που εφάρμοσε τις τακτικές της υπονόμευσης ήταν ο Κινέζος φιλόσοφος με το όνομα σανζού το 25 π.Χ. Ήταν σύμβουλο διαφόρων αυτοκρατορικών αυλών στην αρχαία Κίνα και είπε μετά από πολύ διαλογισμό, ας φτιάξουμε κυβερνητική πολιτική, είναι αντιπαραγωγικό, βάρβαρο και αναποτελεσματικό να πολεμάμε στη μάχη. Γνωρίζετε πως ο πόλεμος είναι η συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής, αν θέλεις επιτυχημένη κυβερνητική πολιτική και αρχίζεις τις μάχες, την εφαρμόζεις ανόητα. Ο σημαντικότερος κανόνας στον πόλεμο είναι να μην πολεμήσεις καθόλου, αλλά να υπονομεύσεις οτιδήποτε με αξία στη χώρα του εχθρού σου. Μέχρι να το αντιληφθεί ο εχθρού σου έχει διαστρεβλωθεί τόσο πολύ η αντίληψη του, που δεν σε βλέπει ως εχθρό, το σύστημα του εχθρού, σου, ο δικός του πολιτισμός, και οι φιλοδοξίες του. Δεν φαίνονται εχθρικές αλλά εναλλακτικές, αν όχι επιθυμητές, τουλάχιστον εφικτές, καλύτερα ματωμένος παρά νεκρός, είναι ο απόλυτος στόχος. Το τελικό στάδιο της υπονόμευσης μετά από το οποίο μπορείς να νικήσεις τον εχθρό σου, χωρίς ούτε ένα πυροβολισμό, η υπονόμευση είναι επιτυχημένη, αυτό είναι στην ουσία η υπονόμευση. Όπως βλέπετε δεν έγινε καμία αναφορά στην ανατίναξη γέφυρας, φυσικά ο Σανζου δεν γνώριζε για την ανατίναξ γέφυρας, δεν υπήρχαν αρκετές γέφυρες τότε. Αλλά τα βασικά της υπονόμευσης διδάχτηκαν σε κάθε πράκτορα της Κάγκεμπες στην Σοβιετική Ένωση και στους αξιωματικούς της στρατιωτικής ακαδημίες, δεν είμαι σίγουρος αν ο ίδιος συγγραφέας προσφέρεται. Τουλάχιστον για ανάγνωση, στους Αμερικάνους αξιωματικούς, για να μην πως για τους φοιτητές των πολιτικών επιστήμων, δυσκολεύομαι να βρω τη μετάφραση του Σανζού. Σε βιβλιοθήκες όπως του Πανεπιστημίου του Τορόντο και του Λος Άντζελες, στην Σοβιετική Ένωση αυτό το βιβλίο δεν είναι απλά διαθέσιμο, είναι υποχρεωτικό στους φοιτητές. Για κάθε φοιτητή που στο μέλλον θα έρθει σε επαφή με τους ξένους, τι είναι η υπονόμευση, βασικά αποτελείται από τέσσερα χρονικές περίοδους, 1. Από ανηθικότητα, το πρώτο στάδιο της υπονόμευσης είναι η διαδικασία που ονομάζεται ανηθικότητα, από το όνομα λέει τι είναι, παίρνει από 15 με 20 χρόνια. Για να αποηθικοποιηθεί η κοινωνία, γιατί 15 με 20 χρόνια, τόσος χρόνος χρειάζεται για την εκπαίδευση μιας γενιάς, μαθητών ή παιδιών, μια γενιά διάρκειας μιας ζωής, που μελέτησε. Διαμόρφωσε την αντίληψη της, την ιδεολογία της, την προσωπικότητα της, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο, συνήθως χρειάζεται 15 έως 20 χρόνια, τη συμπεριλαμβάνει. Συμπεριλαμβάνει τον επηρεασμό με διάφορους τρόπους των κέντρων διαμόρφωσης κοινής γνώμης, με τεχνικές διείσδησης, μεθόδους προπαγάνδας, άμεσε επαφές, δεν έχει σημασία, θα τα περιγράψω αργότερα. Τα κέντρα διαμόρφωσης κοινή γνώμη είναι, θρησκεία, εκπαιδευτικό σύστημα, κοινωνική ζωή, διοίκηση, τα συστήματα εφαρμογής νόμου, σώματα ασφαλείας, δικαιοσύνη, στρατό, σχέσεις εργαζόμενου εργοδότη. Δηλαδή την οικονομία, πέντε περιοχές, μερικές φορές όταν περιγράφω όλες τις μεθόδους, οι μαθητές με ρωτάνε, είσαι σίγουρος πως αυτά είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης της Σοβιετικής Ένωσης, όχι. Απαραίτητα, εξηγώ την τακτική της υπονόμευσης, είναι παρόμοια με την Ιαπωνική πολεμική τέχνη του Τζούντο, αν κάποιοι είστε εξοικειωμένοι με αυτήν την τέχνη. Θα θυμάστε πως όταν ο αντίπαλος είναι μεγαλύτερος και βαρύτερος από εσένα, είναι πολύ επώδυνο να αντισταθείς άμεσα στο χτύπημα του, αν ένα βαρύτερο άτομο θέλει να με χτυπήσει στο πρόσωπο. Θα είναι ανόητο και αντιπαραγωγικό να σταματήσω το χτύπημα, το τζούντο, μας λέει τι να κάνουμε, πρώτα αποφεύγουμε το χτύπημα. Μεταπιάνουμε τη γροθιά και συνεχίζουμε την κίνηση του στην κατεύθυνση που είχε πριν, μέχρι που ο εχθρός χτυπά στον τοίχο, αυτό που συμβαίνει είναι πως η χώρα στόχος κάνει προφανώς κάτι λάθος. Αν είναι ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία, υπάρχουν πολλές διαφορετικές κινήσεις μέσα στην κοινωνία, όπως και σε κάθε κοινωνία, που είναι ενάντια σε αυτή την κοινωνία, μπορεί να είναι απλοί Ιδεολογικά διαφωνούντες με την πολιτική του κράτους, συνειδητοί εχθροί, απλές ψυχοτικές προσωπικότητες που είναι ενάντια σε οτιδήποτε, και τελικά υπάρχει μια μικρή ομάδα πρακτόρων ξένου έθνους. Πουλημένοι, υπονομευμένοι, στρατολογημένοι, τη στιγμή που όλες αυτές οι κινήσεις κατευθυνθούν προς μια κατεύθυνση, τότε είναι η στιγμή που πιάνει την κίνηση και τη συνεχίζει. Μέχρι που η κίνηση αναγκάζει όλη την κοινωνία να καταρρεύσει σε κρίση, αυτό ακριβώς είναι η πολεμική τέχνη, δεν σταματάμε τον εχθρό, τον αφήνουμε να προχωρήσει. Τον βοηθάμε να προχωρήσει προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Στο στάδιο της αποηθικοποίησης προφανώς υπάρχουν τάσεις σε κάθε κοινωνία, σε κάθε χώρα, που πάνε προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις βασικές αρχές και ηθική, εκμεταλλεύονται αυτές τις κινήσεις. Για να τις κεφαλαιοποιήσουν, αυτός είναι ο βασικός στόχος του πράκτορα της υπονόμευσης, έτσι έχουμε θρησκεία, εκπαίδευση, κοινωνική ζωή, τομής χειος, εργατικές σχέσεις και νόμο και τάξη. Αυτές είναι οι περιοχές εφαρμογής της υπονόμευσης, τι σημαίνει όμως ακριβώς, ένα θρησκεία στην περίπτωση της θρησκείας, κατέστρεψε την, αντικατέστησε την με διάφορες έκτες, ομάδες, αιρέσεις, που αποσπούν την προσοχή του κόσμου, πίστη που είναι αφελής, πρωτόγονη, δεν έχει σημασία, όσο για το βασικά αποδεκτό θρησκευτικό δόγμα, διάβρωσε το αργά. Για να ξεφεύγει από το βασικό στόχο της τρισκίας, να κρατάει τον κόσμο σε επαφή με το ανώτερο όν, αυτό εξυπηρετεί τον στόχο. Για αυτό αντικατέστησε τις θρησκευτικέ οργανώσεις με ψεύτικες οργανώσεις, αποδέξουτες και σεβάσουτες. Απόσπασε την προσοχή του κόσμου από την αληθινή πίστη και τράβηξε τους σε πολλέ και διάφορες κατευθύνσεις, 1,2 εκπαίδευση εμπόδισε τους να μάθουν κάτι που είναι δημιουργικό, πραγματικό. Αποτελεσματικό, αντί για μαθηματικά, φυσική, ξένες γλώσσες, χημεία μάθετε τους ιστορία των αντάρτικων πόλεων, βιολογικές στροφές, οικιακή οικονομία, σεξουαλικότητα, θεατρολογία, οτιδήποτε. Αρκεί να απομακρύνει, 1,3 κοινωνική ζωή αντικατάσταση παραδοσιακά καθορισμένων οργανισμών με ψεύτικους οργανισμούς, πάρε την πρωτοβουλία από τον κόσμο. Πάρε την ευθύνη να δημιουργούν φυσιολογικά δεσμούς με άτομα, ομάδες ατόμων και γενικά την κοινωνία, και αντικατέστησε τους με γραφειοκρατικά ελεγχόμενα σώματα. Αντί για κοινωνική ζωή και φιλία ανάμεσα στους γείτονες, βάλε οργανισμούς κοινωνικών λειτουργώνει ανοιχτέ συνελεύσει ανθρώπους που είναι στη μισθοδοσία πιανού, της κοινωνίας, όχι. Της γραφειοκρατίας, οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν ενδιαφέρονται για την οικογένεια σου, εσένα ή τις κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Το βασικό τους ενδιαφέρον είναι να πάρουν το μηνιάτικο από την κυβέρνηση, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των κοινωνικών λειτουργών δεν έχει σημασία. Μπορούν να γράψουν πολλές εκθέσεις με διάφορα θέματα για να αποδείξουν στην κυβέρνηση και τον κόσμο ότι είναι χρήσιμοι, μακριά από τους φυσικούς δεσμούς, 1,4 δομές ισχύως ή διοίκηση που παραδοσιακά εκλέγεται από τους πολίτες ή καθορίζεται από εκλεγμένους ηγέτες της κοινωνίας, αντικαθίσταται ενεργά από τεχνητά σώματα, σώματα ανθρώπων, ομάδες ανθρώπων που δεν ψήφισε κανείς, ποτέ. Μάλιστα οι άνθρωποι δεν τους συμπαθούν καθόλου, αλλά υπάρχουν. Μία τέτοια ομάδα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποιο τα ψήφισε, πώς γίνεται να έχουν τόση πολύ δύναμη, έχουν σχεδόν μονοπωλιακή δύναμη στο μυαλό σου. Μπορούν να βιάσουν τον νου σου, αλλά ποιος τους ψήφισε, πώς γίνεται να έχουν το θράσος να αποφασίζουν τι είναι κακό για τους εκλεγμένους από εσάς, πρόεδρο και διοίκηση, ποιοι είναι. Ο Σπύρος Άγνιου που μισήθηκε από τους φιλελεύθερους αριστερούς, τους ονόμαζε ένα σύνολο ψωροπερήφανων σνόμπ, και αυτό ακριβώς είναι, νομίζουν ότι γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν. Το επίπεδο είναι μέτριο σε μεγάλες εφημερίδες όπως η New York Times, L.A. Times και μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, δεν χρειάζεται να είσαι καλός δημοσιογράφος. Πρέπει να είσαι ακριβώς μέτριος δημοσιογράφος, είναι ευκολότερο να επιβιώσεις, δεν υπάρχει ανταγωνισμός πια, έχεις ένα καλό σταθερό εισόδημα 100.000 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι. Είτε είσαι καλύτερος ή χειρότερο δεν μετράει πια, αρκεί να χαμογελάς στην κάμερα και να κάνεις τη δουλειά σου, αυτό είναι, όχι πια ανταγωνισμός. Οι δομές ισχύω διαβρώνονται αργά από σώματα και ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν τα προσόντα, ούτε τη θέληση των ανθρώπων να τους δώσουν δύναμη, αλλά έχουν δύναμη. 1,5 νόμος και τάξη οργανισμοί και δομές διαβρώνονται, τα τελευταία 20 έως 25 χρόνια, αν δεις παλιές και νέες ταινίε. Βλέπει πως στις νέες ταινίε οι αστυνομικοί και οι αξιωματικοί του στρατού φαίνονται χαζοί, οργισμένοι, ψυχοτικοί, παρανοϊκή, ο εγκληματίες φαίνεται καλός. Καπνίζει χασής και κάνει ενέσεις με οποιοδήποτε ναρκωτικό, και βασικά είναι καλός άνθρωπος, δημιουργήθηκε, δεν είναι παραγωγικός μόνο και μόνο γιατί η κοινωνία τον καταπιέζει. Η του Πενταγόνου είναι πάντα ηλίθιοι, πολεμοχαρίς, οι αστυνομική είναι γουρούνια, ανάγωγοι, καταχρώνται την εξουσία τους, γενικεύσεις, μίσος και έλλειψη εμπιστοσύνης. Στους ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα σε προστατέψουν και θα εφαρμόσουν τον νόμο και την τάξη, ηθική σχετικότητα. Η δίκη του Άγγελ στο Los Angeles κράτησε δύο χρόνια και υπάρχουν ακόμα μερικοί δικηγόροι που λένε κοίτα είναι καλός χαρακτήρας, κάποιος μάρτυρας, επίσης εγκληματίας, είπε είναι καλός τύπος. Του ζήτησα μια φορά να κάψει ένα σπίτι εχθρού μου και δεν το έκανε, είναι καλός τύπος, μια αργή αντικατάσταση βασικών ηθικών αρχών, όπου εγκληματίας δεν είναι εγκληματίας. Είναι φερόμενος δράστης ή κατηγορούμενος, ακόμα και αν η ενοχή του έχει αποδειχτεί, υπάρχει ακόμα αμφιβολία, να σκοτώσει ή να μην σκοτώσει, να υπάρχει ή να μην υπάρχει, ού φωνεύσει, ναι. Αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα σε ένα δολοφόνο, δεν πρέπει να δολοφονήσεις πρέπει να είναι η υπόθεση όχι μην σκοτώσει, 1,6 εργατικές σχέσεις οικονομίας σε αυτό το στάδιο, μέσα σε 15 έως 20 χρόνια. Καταστρέφουμε τους παραδοσιακά καθορισμένους δεσμούς της διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου, η κλασική μαρξιστική λενινιστική θεωρία της φυσικής ανταλλαγής προϊόντων. Το πρόσωπο Α έχει πέντε σάκους σιτάρι και το πρόσωπο Β έχει πέντε ζευγάρια παπούτσια. Η φυσική ανταλλαγή χωρίς χρήματα είναι η διαπραγμάτευση μεταξύ τους και μόνο όταν ένα τρίτος τους δει, και π. Μην του δίνεις πέντε σάκους σιτάρι, δώσε τα σε εμένα, και εσύ δώσε μου τα πέντε ζευγάρια παπούτσια και εγώ θα τα μοιράσω ανάλογα για να λειτουργήσει η οικονομία. Αυτό είναι ο θάνατος της φυσικής ανταλλαγής. Ο θάνατος της φυσικής διαπραγμάτευσης, τα εργατικά σωματεία δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χρόνια πριν. Ο στόχος τους ήταν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων από τους εργοδότες που καταχρώνται τα δικαιώματα, γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Αντικειμενικά εκείνο τον καιρό, αρχικά, η κίνηση των εργατικών σωματείων λειτουργούσε, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πως η διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν έχει πια αποτέλεσμα στον συμβιβασμό. Που οδηγεί αντικειμενικά στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αύξηση του μισθού, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μετά από κάθε παρατεταμένη απεργία, οι εργαζόμενοι χάνουν. Ακόμα και αν έχουν 10% αύξηση στους μισθούς τους, δεν κερδίζουν, λόγω του πληθωρισμού και του χαμένου χρόνου, χαμένος μισθός από την απεργία, επιπλέον. Εκατομμύρια ανθρώπων υποφέρουν από αυτή την απεργία, σήμερα η οικονομία είναι αλληλοεξαρτώμενη, είναι πλεγμένη σαν ένα σώμα, οι εργαζόμενοι στην Χαλιβουργία, 100 χρόνια πριν. Μπορούσαν να απεργήσουν και να μην υποφέρει κανένας, σήμερα είναι αδύνατον πια, αν οι σκουπιδιάριδες απεργήσουν σήμερα, η υπόλοιπη πολυεκατομμυριούχο πόλη δεν υπάρχει πια υπηρεσία. Στο Κεμπέγγ για παράδειγμα είχαμε τους ηλεκτρολόγους να απεργούν στη μέση του χειμώνα, παγώνιο ο σου, αλλά αυτοί απεργούν, πήρανε την αύξηση, όχι, έχασαν, ποιοφελήθηκαν, οι συνδικαλιστές. Ποιο είναι το κίνητρο για την απεργία, η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων, όχι, προφανώς δεν είναι, τότε τι είναι, ιδεολογία. Να αποδείξουμε σε αυτούς τους καπιταλιστές και την υπάκουη ορδή των εργατών, να μας ακολουθούν σαν πρόβατα, και δεν μπορούν να διαφωνήσουν, γιατί, γιατί αν το κάνουν ξέρεις τι τους γίνεται, πρόστιμα. Δολοφονίες, πυροβολισμοί οδηγών, διαδηλωτές, στο Montreal για παράδειγμα το είδα με τα μάτια μου, όταν ήμουν ανταποκριτής του BBC International. Όταν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο αεροναυπηγικής κατέστρεφαν υπολογιστές και τον εξοπλισμό του εργοστασίου, η διοίκηση πρόσλαβε απεργοσπάστες, τα αυτοκίνητα τους αναποδογύρισαν και κάηκαν. Τα σπίτια τους κάηκαν, τα παιδιά τους τρομοκρατήθηκαν και υπήρξαν μερικά θύματα, να είστε σίγουροι, γιατί, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όχι, ιδεολογία. Αυτό συμβαίνει βασικά, μπορεί να συμβεί με ή χωρίς τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά οι φυσικές τάσεις εκμεταλλεύονται και καπηλεύονται από τη Σοβιετική προπαγάνδα και τα συστήματα, πώς. Όταν τα σωματεία απεργούν, έχουμε ροή προπαγάνδα μέσα μαζική ενημέρωση, διασπορά ιδεολογία, τα εργατικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι έχουν δίκαιο, επαναλαμβάνουν ω παπαγάλοι. Ποιο έχει δίκαιο, οι εργαζόμενοι, όχι. Η μόνη ελευθερία του εργαζόμενου είναι να πουλήσει την εργασία του σύμφωνα με τη δική του επιθυμία και θέληση, αλλά αυτό του το στερούνε, ποιος, οι συνδικαλιστές των σωματείων. Τους δόθηκε απεριόριστη δύναμη και ευθύνη, θέλω να πουλήσω την εργασία μου όχι για δύο και μισή την ώρα αλλά για δύο την ώρα, αλλά δεν έχω δικαίωμα, μου αρνούνται την ελευθερία. Γνωρίζω πως αν πουλήσω την εργασία μου για 2 την ώρα, όχι για 3 την ώρα, θα ανταγωνιστώ καλύτερο τον άλλο, που είναι τεμπέλης και άπλιστο, δεν χρειάζομαι 3 δολάρια, χρειάζομαι 2 δολάρια, όχι. Με έκαναν να πιστεύω από τα μέσα μαζική ενημέρωσης, από τις επιχειρήσεις, από τις διαφημιστικές εταιρείε, ότι χρειάζομαι περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Ακούσατε ποτέ μία διαφήμιση στην τηλεόραση να λέει κατανάλωσε λιγότερα, όχι, αποκλείεται, είτε χρειάζεσαι ένα εξακύλινδρο αυτοκίνητο, είτε όχι, πρέπει να το αγοράσεις και βιάσου, όταν οδηγούσαν εδώ. Στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ένας ενθουσιασμένος εκφωνητής είπε βιάσου, γρήγορα, εξοικονόμησε, εξοικονόμησε, εξοικονόμησε με τις καλές προσφορές μας, εξοικονόμησε αγοράζοντας περισσότερα, φυσικά. Θα ήταν πολύ ανόητο να πιστέψεις ότι η Καγγέμπε κάνει τις διαφημιστικές εταιρίες να παράγουν τόσο τρελές διαφημίσεις, φυσικά όχι, αλλά αυτό που εμείς κάναμε όταν εγώ εργαζόμουν στην Καγγέμπε. Εμείς δίναμε σε εκδότες, φοιτητικέ οργανώσεις, θρησκευτικές ομάδες, βιβλιογραφία για τις καταπιέσεις και τους αγώνες, αν όχι άμεσα προπαγάνδα μαρξισμού-λενινισμού. Τότε προπαγάνδα νόμιμων εμπνευστών της εργατικής τάξης, βελτίωση ζωής, ισότητα, ισότητα, σα θυμίζω. Ο πρόεδρος Kennedy είπε μια φορά θα κάνουμε την Αμερική να πιστεύει πως οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι, γεννιούνται οι άνθρωποι ίσοι. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για ισότητα στη βίβλο ή οποιαδήποτε άλλη ιερή βιβλιογραφία σε οποιαδήποτε θρησκεία, αν δεν με πιστεύετε πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη και ελέγξτε το. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη σχετικά με την ισότητα, ακριβώς το αντίστροφο, από τις πράξεις σου θα σε κρίνει ο Θεός, τι κάνει είναι σημαντικό, από την αξία της εργασία σου. Δεν μπορείς να νομοθετήσεις την ισότητα, αν θέλεις να είσαι ίσος, πρέπει να είσαι ίσος, πρέπει να το αξίζεις, και όμως χτίζουμε την κοινωνία μας στην αρχή της ισότητας, οι άνθρωποι είναι ίσοι. Όχι είναι λάθος, ψέματα, κάποιοι άνθρωποι είναι ψηλοί και χαζοί, κάποιοι κοντοί, καραφλοί και έξυπνοι, αν τους κάνουμε ίσους εξαναγκαστικά. Αν βάλουμε την αρχή της ισότητας στην βάση του πολιτικοκοινωνικού οικοδομήματος θα είναι σαν χτίζουμε σπίτι στην άμμο, αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει, και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και εμείς η παραγωγοί της σοβιετικής προπαγάνδας προσπαθούμε να σαν σπρώξουμε προς την κατεύθυνση που πάτε μόνοι σας, ισότητα, ναι, ισότητα, οι άνθρωποι είναι ίσοι, χώρα των ίσων ευκαιριών. Είναι αλήθεια ή όχι, σκεφτείτε το, ίσες ευκαιρίες, πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Για εμένα και για έναν μπάσταρδο τεμπέλη που έρχεται από κάποια άλλη χώρα και αμέσως κάνει αίτηση στην πρόνοια για επίδομα, δεν πήρα ποτέ ούτε ένα δολάριο, συγνώμη, πήρα μια φορά. Αλλά δεν έκανα αίτηση για επίδομα, για 13 χρόνια έκανα οποιαδήποτε εργασία, φύλακας, δημοσιογράφος, οδηγός ταξί, οτιδήποτε, ήμουν ανήσυχο αλλά άλλοι άνθρωποι δεν του αρέσει. Γιατί τότε να είμαστε ίσοι στις ευκαιρίες, γιατί, είσες ευκαιρίες να διαπρέψεις, Ίσες ευκαιρίες σε ίσες συνθήκες, ναι, αλλά οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, διαπρέψει, ναι. Αν έχουμε το ίδιο επίπεδο ικανοτήτων, τελειότητα, που υποθετικά θα συμβεί στο μακρινό μέλλον, ναι, μπορεί. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ακόμα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι ίσοι. Γιατί πρέπει να έχουν ισότητα, στο νομικό σύστημα εγώ, που θεωρώ τον εαυτό μου νομοταγή πολίτη, και ένα πρόσωπο που έρχεται εδώ για να λιστέψει και πυροβολήσει. Είπα εισήγαγαν χιλιάδες κουβανούς εγκληματίε μαζί με τους μη εγκληματίε και το δέχτηκαν, νομίζετε ότι είναι δίκαιο εγώ και η γυναίκα μου από τις Φιλιππίνες, που εργάζεται σαν, συγγνώμη, άλογο. Ως τεχνικός εργαστηρίου σε ένα νοσοκομείο, να έχει τα ίδια δικαιώματα με ένα εγκληματία από την Κούβα, γιατί, και πάλι το επαναλαμβάνουμε σαν παπαγαλάκια, ισότητα, ισότητα, ισότητα. Και το σύστημα σοβιετικής προπαγάνδας μας βοηθάει να πιστέψουμε ότι η ισότητα είναι κάτι το επιθυμητό, η δημοκρατία όπως καθιερώθηκε από τους πατέρες αυτή της χώρας, αυτού του συστήματος. Το προηγούμενο αιώνα, δεν είναι ισότητα, είναι το σύστημα όπου διαφορετικοί άνθρωποι, άνισοι άνθρωποι, έχουν την ευκαιρία να επιβιώσουν και να αλληλοβοηθούν, σε συνεχή ανταγωνισμό. Σε συνεχή τελειοποίηση, όχι σε ισότητα που είναι επιβεβλημένη από τον ΟΝΟΗ κάποιον καλό άνθρωπο στην Ουάσιγκτον, και η απόλυτη ισότητα υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση, ισότητα. Όλοι είναι ίσοι στα σκατά, με εξαίρεση ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ίσοι από τους άλλους, ονομάζονται γραφειοκράτες, λοιπόν τη στιγμή που φέρνεις μια χώρα στο σημείο όπου όλα πρέπει να σταματήσουν. Έχουμε αποηθικοποίηση, τίποτα δεν λειτουργεί πια, δεν είσαι σίγουρος τι είναι σωστό ή λάθος, καλό ή κακό, δεν υπάρχει χωρισμό στο πονηρό και το καλό, ακόμα και οι ηγέτες της εκκλησία. Λένε μερικέ φορές βία για τη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα κοινωνική δικαιοσύνη, είναι δικαιολογημένη σε χώρες όπως η Νικαράγουα, El Salvador, μπορεί στη Ροδεσία και του ακούμε και λέμε ναι. Πιθανόν είναι αλήθεια, είναι, όχι, δεν είναι αλήθεια, η βία δεν είναι δικαιολογημένη. Ιδιαίτερα για την περίπτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης που παρουσιάζουν οι μαρξιστές λενινιστές από τους πρώην συναδέλφους μου στις διάφορες υπηρεσίες, δεν υπάρχει νόημα. 2. Αποσταθεροποίηση Ριζοσπαστικοποίηση Το επόμενο βήμα είναι αποσταθεροποίηση, ξανά, λέει μόνο του τι είναι, να αποσταθεροποιήσεις όλες τις σχέσεις. Όλα τα καθιερωμένα Ινστιτούτα και οργανώσεις στη χώρα του εχθρού σου, πώς το κάνεις, δεν χρειάζεται να στείλεις μια λεγεώνα πρακτόρων της Κάγκεμπε να ανατινάξουν γέφυρες, όχι. Τους αφήνεις να το κάνουν μόνοι τους, η περιοχή εφαρμογής τώρα είναι στενότερη, οι πράξει των πρακτόρων σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολα ορατές, δεν είναι έγκλημα αν ένας καθηγητής που πρόσφατα επισκέφτηκε τη Σοβιετική Ένωση, να εισαγάγει ένα μάθημα μαρξισμού-λενινισμού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για παράδειγμα. Κανεί δεν θα έρθει στην πόρτα του και θα πει εντάξει κύριε, έλα, συλλαμβάνεσαι, όχι δεν είναι έγκλημα, δεν θεωρείται καν ηθικό έγκλημα ενάντια στην χώρα σας. Έτσι η περιοχή εφαρμογής εδώ είναι στενή, στην οικονομία εργατικές σχέσεις, στον νόμο και τάξη συνστρατό, και ξανά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι λίγο διαφορετικό, θα το εξηγήσω αργότερα. Βασικά εφαρμόζεται σε τρία περιοχές, 2,1 οικονομία εργατικές σχέσεις οικονομία, η ριζοσπαστικοποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Αν σε αυτό το σημείο μπορούμε ακόμα να πετύχουμε κάποιο συμβιβασμό ανάμεσα στις διαπραγματευόμενες πλευρές, με την εισαγωγή τρίτων. Ας πούμε δικαστές που ελέγχουν αντικειμενικά τις απαιτήσεις και τον δυο, εδώ είναι η ριζοσπαστικοποίηση, στη φάση της αποσταθεροποίησης δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Οι σύζυγος και ο σύζυγος δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιο είναι καλύτερο. Ο άντρας θέλει τα παιδιά να τρώνε στο τραπέζι και η γυναίκα θέλει το παιδί να τριγυρνά στο δωμάτιο και να πετάει το φαί στο πάτωμα, δεν μπορούν να συμβιβαστούν εκτός και αν αρχίσουν να μαλώνουν. Είναι αδύνατο να συμβιβαστούν, δημιουργικά ήρεμα, ανάμεσα σε γείτονες, μερικοί άνθρωποι λένε δεν μου αρέσει να κουρεύει το γρασίδι εκείνη την ώρα. Γιατί ακριβώς αυτήν την ώρα βγάζω βόλτα το σκύλο και γίνεται νευρικός, δεν μπορεί να πιάσει τα μπαλάκια, δεν μπορούν να συμβιβαστούν, πάνε στο αστικό δικαστήριο ή κάτι τέτοιο. Ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, όχι πια συμβιβασμούς, μάχη, μάχη, μάχη, οι φυσιολογικά αποδεχτές σχέσεις αποσταθεροποιούνται, οι σχέσεις ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές. Στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, μάχη, οι σχέσεις στην οικονομική σφαίρα, ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες, ριζοσπαστικοποιούνται περισσότερο. Δεν είναι αποδεκτό πια η νομιμοποίηση των απαιτήσεων των εργατών, αντίθετα στην Ιαπωνία. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και δεν έχουν την ηθική αναισθησία να αντισταθούν στα αφεντικά τους. Στις ενομένες Πολιτείες είναι το αντίθετο, όσο σκληρότερη είναι μάχη. Τόσο το καλύτερο, φαίνονται πιο ηρωικοί, όταν η Grey Network έκανε απεργία πρόσφατα. Οι ανταποκριτέ των τοπικών τηλεοπτικών δικτύων σε όλες τις ενομένες πολιτίες προσέγγιζαν τους απεργούς και έλεγαν ναι, κάνουμε κάτι καλό και φαινόντουσαν σαν ήρωες και ήταν περήφανοι. Ήταν μια οικογένεια, ο άντρα ήταν οδηγός λεωφορείου, αποφάσισαν για να διαμαρτυρηθούν στα αφεντικά τους να κατασκηνώσουν σε ένα δάσος και παρουσιάζονταν στο κοινό ως ηρωικοί καλοί άνθρωποι, βλέπετε. Η βία σύγκρουση ανάμεσα σε περαστικούς, οι επιβάτες, διαδηλωτές και τους απεργούς, παρουσιαζόταν σαν κάτι το φυσιολογικό, 15 έως 20 χρόνια πριν θα ήμασταν θυμωμένοι, θα λέγαμε γιατί. Γιατί υπάρχει τόσο πολύ μίσος, σήμερα δεν είμαστε, λέμε είναι συνηθισμένο, ριζοσπαστικοποίηση, στρατιωτικοποίηση καμιά φορά, όπως εξήγησα σε αυτό το σημείο, έκανα ένα βήμα λίγο πιο πέρα. Πυροβολισμοί ανθρώπων, 2,2 νόμος και τάξη ο και η τάξη τώρα, μετατοπίζεται προς την περιοχή όπου πριν οι άνθρωποι έλυναν τις διαφορές του ειρηνικά και νόμιμα. Τώρα έχουμε δικαστικές περιπτώσεις για κάθε μικροσκοπική διαφορά, δεν μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας πια, η κοινωνία συνολικά γίνεται πιο ανταγωνιστική, ανάμεσα σε άτομα. Ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων, και την κοινωνία συνολικά, 2,3 μέσα μαζική ενημέρωσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βάζουν τον εαυτό τους στην αντίθετη πλευρά της κοινωνίας γενικά, χωρισμένη, διαφοροποιημένη, σε αυτό το στάδιο. Θυμάστε που έλεγα πριν μερικές ώρες για τους κοιμισμένου, τότε είναι που οι μαθητές α πούμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες που εκπαιδεύονται στο Πανεπιστήμιο της Λουμούμπα η αναπτυσσόμενα έθνη. Οι φοιτητές που αντιμετώπιζα, στέλνονται πίσω, από τη Σοβιετική Ένωση, εδώ, αν είναι ήδη στι Ηνωμένε Πολιτείε ή στη χώρα που είναι αντικείμενο της αποηθικοποίησης, αναλαμβάνουν δράση. Οι κοιμισμένοι ξυπνάνε, κοιμήθηκαν για 15 έως 20 χρόνια, τώρα γίνονται ηγέτες ομάδων, κυρικές, δημόσια πρόσωπα, ενεργά αναλαμβάνουν πολιτικές δράσεις, ξαφνικά βλέπουμε κάποιον ομοφιλόφυλλο. 15 χρόνια πριν έκανε τη βρωμοδουλιά του και κανείς δεν ενδιαφερόταν, τώρα την κάνει πολιτικό θέμα, απαιτεί αναγνώριση, σεβασμό, ανθρώπινα δικαιώματα. Και μαζεύει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και γίνονται βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αυτόν και την αστυνομία, την ομάδα του και φυσιολογικούς ανθρώπους, δεν έχει σημασία αν είναι μαύρο ενάντια σε άσπρο. Κίτρινο ενάντια στο γκρι, δεν έχει σημασία που είναι η διαχωριστική γραμμή, αρκεί να έρχεται η ομάδα σε ανταγωνιστική σύγκρουση, μερικές φορές στρατιωτικοποιημένα, μερικές φορές με όπλα. Αυτό είναι η αποσταθεροποίηση, οι κοιμισμένοι, αρκετοί που είναι απλά πράκτορες της Κάγκεμπε, γίνονται αρχηγοί της διαδικασίας της αποσταθεροποίησης. Δεν σημαίνει πως ο σύντροφο Αντρόποφ στέλνει τον σύντροφο Ντιβάνοφ στις Ηνωμένε Πολιτείες, αυτοί που αναλαμβάνουν είναι ήδη εδώ, είναι σεβαστοί πολίτες των Ηνωμένων Πολιτείων. Μερικές φορές παίρνουν χρήμα από διάφορα ιδρύματα, για τον νόμιμο αγώνα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα γυναικών, δικαιώματα παιδιών, φυλακισμένων, οτιδήποτε. Υπάρχουν συμπαθητικοί Αμερικάνοι που κάνουν δωρεές σε αυτούς. Η διαδικασία της αποσταθεροποίησης οδηγεί κατευθείαν στη διαδικασία της κρίσης, στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων εθνών. Η περιοχή στην οποία εγώ ήμουν ενεργός, η διαδικασία αρχίζει όταν τα νόμιμα σώματα ισχύω καταραίουν, η κοινωνική δομή καταραίει, δεν μπορεί να λειτουργήσει πια. Αντίθετα τεχνιτά σώματα εμβάλλουν στην κοινωνία, με εκλεγμένες επιτροπές, θυμάστε, μιλούσα για αυτούς εδώ, κοινωνική λειτουργή που δεν είναι εκλεγμένη από τον λαό. Μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι αυτοδιορισμένοι άρχοντες της γνώμης σας, μερικές περίεργες ομάδες που λένε πως γνωρίζουν τι πρέπει να κάνει η κοινωνία, δεν γνωρίζουν συνήθως. Ενδιαφέρονται για το πώς θα συλλέξουν τα έθνη και πώς θα πουλήσουν την δική τους γνωστική ιδεολογία μείγμα θρησκείας και ιδεολογία, εδώ έχουμε τα τεχνητά σώματα που διεκδικούν δύναμη. Αν τους αρνηθούν τη δύναμη την παίρνουν με τη βία, στην περίπτωση του Ιράν για παράδειγμα, ξαφνικά έχουμε επαναστατικές επιτροπές, τι, ποιο είδου επανάσταση. Δεν υπάρχει ακόμα επανάσταση, και όμως υπάρχουν επαναστατικές επιτροπές, παίρνουν τη δικαστική εξουσία, την εξουσία των εκτελέσεων, την νομοθετική εξουσία και έχουν τη διοικητική εξουσία. Όλες μαζί συνδυασμένε σε ένα πρόσωπο που είναι μισό διανοούμενος, κάποιες φορές προερχόμενος από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ή το Μπέρκλεϊ. Επιστρέφει στη χώρα του και νομίζει ότι γνωρίζει την απάντηση σε όλα τα κοινωνικά-οικονομικά προβλήματα. 3. Κρίση. Κρίση είναι όταν η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει πια παραγωγικά. Καταραίει προφανώς, αυτό σημαίνει η λέξη κρίση, γι' αυτό ο κόσμος συνολικά ψάχνει για έναν σωτήρα, οι θρησκευτικέ ομάδες περιμένουν ένα μεσία να έρθει. Οι εργαζόμενοι λένε πρέπει να τάησουμε την οικογένεια, ας έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, ας πούμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, κεντρική. Που κάποιο θα βάλει τους εργαζόμενους στη θέση τους και θα εργαστούν, βαρεθήκαμε να απεργούμε και να χάνουμε τις υπερορίες και όλα τα άλλα, χρειαζόμαστε κάποιον δυνατό άντρα, ισχυρή κυβέρνηση. Έναν ηγέτη, ένα σωτήρα, ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει κουραστεί, και εδώ είμαστε έχουμε σωτήρα, ή ένα ξένο έθνος εισβάλλει, ή η τοπική ομάδα αριστερών, μαρξιστών, δεν έχει σημασία πως ονομάζονται. Σαντινίστας, Εδεσιμότατος ή κάποιος Αρχιεπίσκοπος Μουζουρέλασαν την Ζιμπάμπουε, δεν έχει σημασία, ένα σωτήρας έρχεται και λέει θα σας οδηγήσω, και έχουμε δύο εναλλακτικές εδώ. Εμφύλιο και εισβολή, βλέπετε πως πάει, εμφύλιο γνωρίζουμε τι είναι, το Λίβανο είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ο εμφύλιος πόλεμος που τεχνητά εμφυτεύτηκε στο Λίβανο με την εμβόληση της δύναμης του Πίελο, Παλαιστίνια απελευθερωτική οργάνωση, στην εισβολή έχουμε πολλές άλλες χώρες όπως Αφγανιστάν. Και πείτε οποιαδήποτε ανατολική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έγινε εισβολή από τον Σοβιετικό στρατό, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 4. Κανονικοποίηση Το επόμενο στάδιο είναι η κανονικοποίηση. Η κανονικοποίηση είναι μια πολύ ηρωνική λέξη, είναι δανεισμένη από την κατάσταση το 1968 στην Τσεχοσλοβακία, όταν η Σοβιετική προπαγάνδα και μετά η New York Times δήλωσαν. Η κατάσταση κανονικοποιήθηκε, τα ταγκέφτασαν στην Πράγα, δεν υπάρχει πια η άνοιξη της Πράγας, δεν υπάρχει πια βία, όλα είναι κανονικοποιημένα. Σε αυτό το στάδιο η αυτοδιορισμένοι αρχηγοί της κοινωνίας δεν χρειάζονται άλλη επανάσταση, δεν χρειάζονται ριζοσπαστικοποίηση, αυτό είναι το αντίθετο της αποσταθεροποίησης. Βασικά σταθεροποιεί τη χώρα με την βία, έτσι όλοι οι κοιμισμένοι, ακτιβιστές, κοινωνικοί λειτουργοί, φιλελεύθεροι, οι ομοφιλόφιλοι, οι καθηγητές και οι μαρξιστές λενινιστές, εξολοθρεύονται. Σωματικά μερικές φορές, έκαναν τη δουλειά, δεν χρειάζονται πια, οι νέοι ηγέτες χρειάζονται σταθερότητα για να εκμεταλλευτούν το έθνος, για να εκμεταλλευτούν την χώρα, για να εκμεταλλευτούν την νίκη. Οπότε όχι άλλους επαναστάτες παρακαλώ, και αυτό ακριβώς συνέβη σε πολλές χώρες, θυμάστε το Μπαγκλαντές, εγώ εργαζόμουν σε αυτή την κρίση, πρώτα είχαν τον Μούτζαχ το 1971 ήταν ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, με ένα μουστάκι σαν του Στάλιν, πήγε στην Ρωσία πολλές φορές, σε πέντε χρόνια πυροβολήθηκε από τους πρώην συναδέλφους του Μαρξιστές, εκπλήρωσε τον στόχο του. Στο Αφγανιστάν συνέβη τρία φορές, πρώτα ήταν ο Ταράκι, μετά ήταν ο Αμίν και μετά ο Μπαράκαχμάλ. Καχμάλ, αλληλοσκοτώνονται, ο ένας μετά τον άλλο, τη στιγμή που ο καθένας εκπληρώνει τον στόχο του. Ο πρώτος αποηθικοποιεί τη χώρα, ο δεύτερος την αποσταθεροποιεί, ο τρίτος τη φτάνει στην κρίση, Αντίο μπαμ, ο μπαράκαχμάλ έρχεται από τη Μόσχα και μπαίνει στη θέση εξουσίας. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στη Γκρενάδα πρόσφατα, ο Μόρις Μπίσοπ Μαρξιστής σκοτώθηκε από τον Όστιν, πως είναι το όνομα του, στρατηγός Κάτι, που ήταν επίσης Μαρξιστής. Οπότε όχι άλλες επαναστάσεις παρακαλώ, κανονικοποίηση τώρα, από εδώ και πέρα, όχι απεργίες, όχι ομοφιλόφιλοι, όχι πια γυναικεία δικαιώματα, όχι δικαιώματα παιδιών, όχι δικαιώματα, τελεία. Καλή σταθερή δημοκρατία του ελεύθερου προλεταριάτου. Αντιστροφή ιδεολογική υπονόμευσης για να αντιστραφεί αυτή η διαδικασία, χρειάζεται πολύ προσπάθεια, όταν σήμερα οι Ηνωμένε Πολιτείες έπρεπε να ισβάλουν στη Γρενάδα. Για να αντιστρέψουν τη διαδικασία της υπονόμευσης, μερικοί άνθρωποι λένε αυτό δεν είναι καλό, γιατί να εισβάλλουν σε αυτήν την όμορφη χώρα, το νησί της Γρενάδας. Γιατί δεν σταμάτησε στη διαδικασία εδώ, απειθικοποίηση, όταν τους προσέγγισαν οι αριστεροί, γιατί να μην εμποδίσουμε τον Μόρις Μπίσοπ να πάρει την εξουσία από την αρχή, οι Γρεναδέζοι τον θέλουν. Αμφιβάλλω, δεν γνώριζαν καν ποιος ήταν ο Μόρις Μπίσοπ, ήρθε στην εξουσία με πραξικόπημα, όχι, αφήνουμε την κατάσταση να εξελιχθεί και άλλο, μέχρι να συμβεί η κρίση και σύντομα η κανονικοποίηση. Οπότε οι αποφάσισαν να ισβάλουν στη χώρα, ανακαλύπτοντας ότι η χώρα ήταν στρατιωτική βάση της Σοβιετικής Ένωσης, φυσικά και είναι δραστικό μέτρο. Φυσικά και είναι λυπηρό που οι πεζοναύτες έπρεπε να χάσουν 17 ζωές, κρίμα, γιατί να μην σταματήσουμε τη διαδικασία πριν έρθει στην κρίση, όχι, οι διανοούμενοι δεν θα σε αφήσουν. Ανακατεύεσαι σε εσωτερικές υποθέσεις ξένων κρατών, είναι πολύ προσεκτική να μην αφήσουν την Αμερικάνικη Διοίκηση να ανακατευτεί στις εσωτερικές υποθέσεις των λατινικών χωρών. Δεν του πειράζει να ανακατεύεται η Σοβιετική Ένωση, αντιστροφή κανονικοποίησης λοιπόν για να αντιστραφεί η διαδικασία, από εδώ, κανονικοποίηση, χρειάζεται πάντα στρατιωτική επέμβαση. Καμία άλλη δύναμη στη γη δεν μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση σε αυτό το σημείο, κανονικοποίηση, αντιστροφή κρίσης στην κρίση. Δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, χρειάζεται δυνατή αντίδραση όπως στη Χιλή, ένας μυστικός πράκτορας της CIA. Να παρεμποδίσει τον Σωτήρα από έξω να πάρει την εξουσία και να σταθεροποιήσει τη χώρα πριν αρχίσει ο εμφύλιος, υποστήριξη των σοβαρών συντηρητικών δυνάμεων, με χρήμα, με εγκληματίες. Δεν έχει σημασία, σταθεροποίησε τη χώρα, μην αφήσεις την κρίση να εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο ή εισβολή, όχι, οι φιλελεύθεροι θα πουν είναι ενάντια στο νόμο. Το Κογκρέσο δεν θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση μυστικών επιχειρήσεων της CIA γιατί όχι. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι η κανονικοποίηση να έρθει και τα σοβιετικά τάγκ να έρθουν στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αντιστροφή αποσταθεροποίησης στο σημείο της αποσταθεροποίησης. Η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί, ευκολότερα από ό,τι στην κρίση, δεν χρειάζεται η CIA σε αυτό το σημείο, ξέρετε τι χρειάζεται εδώ. Περιορισμό μερικών ελευθεριών για μικρές ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται εχθροί της κοινωνίας, είναι τόσο απλό, όχι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι φιλελεύθεροι θα πούν είναι ενάντια στο Αμερικάνικο Σύνταγμα. Πως γίνεται με βία να αρνηθούν τα δικαιώματα στους εγκληματίες για παράδειγμα, δεν είναι καλό, τους επιτρέπουμε. Εντάξει αν επιτρέψουμε στους εγκληματίες να έχουν πολιτικά δικαιώματα συνεχίστε και φτάστε τη χώρα στην κρίση, αυτός είναι ο ανέμακτος τρόπος να το κάνεις, περιόρισε τα δικαιώματα. Δεν εννοώ να τους βάλουμε φυλακή, δεν εννοώ να βάλουμε όλους του ομοφιλόφιλου στη φυλακή του Σαν Φρανσίσκο ή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, μην τους επιτρέψεις να αποκτήσουν πολιτική δύναμη. Μην του εκλέγει σε θέσεις εξουσίας, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, την Βουλή και την Κυβέρνηση. Πρέπει να βαλθεί στο κεφάλι των Αμερικάνων ψηφοφόρων ότι ένα τέτοιο πρόσωπο σε θέση εξουσίας είναι εχθρός, μη φοβάστε αυτήν την λέξη, είναι εχθρός, δεν είναι εχθρός στην αποηθικοποίηση. Θα είναι στην κρίση, αργότερα, στην κανονικοποίηση, θα τον σκοτώσουν φυσικά, στην αποηθικοποίηση είναι εχθρός, τους παρέχεται μεγάλη υπηρεσία αρνούμενη ένα δικαίωμα του. Να κεφαλαιοποιήσει τις δικές του τρελές ιδέες και να γίνει ισχυρός άντρας, ένα άντρα που χρησιμοποιεί την θέση εξουσίας. Περιορισμός μερικών ελευθεριών και δικαιωμάτων σε αυτό το σημείο «αποσταθεροποίηση» θα εμποδίσει την είσοδο στην κρίση και θα αντιστρέψει τη διαδικασία της αποσταθεροποίησης. Να μην δίνουμε απεριόριστη δύναμη, μονοπολιακή δύναμη στα εργατικά σωματεία, στην αποσταθεροποίηση, θα σώσει την οικονομία από την κατάρρευση. Να εφαρμοστεί ένας νόμος που σταματά τις ιδιωτικές εταιρίες να βιάζουν την κοινή γνώμη και το μυαλό προς την κατεύθυνση του καταναλωτισμού. Καμία εταιρεία δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να σε αναγκάσει να αγοράσεις περισσότερο, εκτός και αν εσύ το θέλεις, πρέπει να υπάρχει νόμος, θέλεις να διαφημίσεις το αυτοκίνητο σου, εντάξει. Αλλά καμία αναφορά για αγόρασε το τώρα και γλίτωσε χρήμα, πρέπει να είναι ενάντια στο νόμο να αναγκάζει στον κόσμο να αγοράζει περισσότερο, αυτοπεριορισμό, παλιότερα. Πριν αρχίσει αυτή η διαδικασία, από ο αυτοπεριορισμός ήταν δουλειά της Εκκλησίας, θρησκεία, οι ιερεί οι πατέρες της εκκλησία μας έλεγαν τα υλικά αγαθά είναι καλά. Αλλά δεν είναι η προτεραιότητα για τα ανθρώπινα πλάσματα, γιατί πρέπει να οδηγηθεί σε κάτι προφανώς, σκοπός της ζωής μας δεν είναι να καταναλώνουμε περισσότερα αποσμητικά. Πρέπει να υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, ένα τόσο πολύπλοκο όργανο όπως το ανθρώπινο σώμα δημιουργήθηκε, προφανώς πρέπει να υπάρχει κάποιο ανώτερο σκοπός για αυτό. Και είναι πολύ εύκολο να αποφύγουμε την αποσταθεροποίηση, αρνούμενοι στις άπλιστε εταιρείε μια μικρή ελευθερία, να σας αναγκάσουν να γίνετε επεξεργαστές ανεπιθύμητων προϊόντων και αγαθών. Σα μετατρέπουν σε μηχανές, σαν το σκουλίκι που έχει είσοδο και έξοδο, όταν τρώει αφοδεύει, πόσο κρατάει μια μέση συσκευή σήμερα, λιγότερο από χρόνο, γιατί, που είναι η εργατικότητα. Θέλουμε να αγοράσεις περισσότερο. Η διαδικασία της αποσταθεροποίησης μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί αν η κοινωνία με τη δική της θέληση ή με την πειθό από τους ηγέτε αποκτήσει την ιδέα του αυτοπεριορισμού, είναι τόσο δύσκολο. Θέλουμε να καταναλώνουμε περισσότερο, έτσι πρέπει εκτός και αν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, όπως λέμε στην Ρωσία, αν η έρημο Σαχάρα γίνει κάποτε κομμουνιστικό κράτος, θα υπάρξει έλλειψη άμμου. Έτσι πρέπει να μειώσεις τις προσδοκίες σου σε αυτό το σημείο πριν να είναι πολύ αργά, αλλά όχι δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αντιστροφή από Η διαδικασία της από είναι το πιο εύκολο πράγμα να αντιστραφεί, πρώτα απ' όλα περιορίζοντας την εισαγωγή προπαγάνδας, το ευκολότερο πράγμα να γίνει, απεριόριστη. η εισαγωγή Σοβιετικής βιβλιογραφίας, Σοβιετικών δημοσιογράφων, δίνοντας Σοβιετική προπαγάνδα και ιδεολογία και τους καθηγητές ισοχρόνως στα τηλεοπτικά δίκτυα. Πρέπει να σταματήσει και είναι εύκολο, δεν θα προσβληθούν, σας θυμίζω, στην πραγματικότητα θα σεβαστούν την Αμερική περισσότερο. Όταν ο πρώην μου Βλαντίμιρ Πόσνερ εμφανίζεται στο νυχτερινό πρόγραμμα και ο Ted Cooper τον ρωτάει Βλαντίμιρ, τι σκέφτεσαι για αυτό, Τι μπορεί να σκεφτεί, είναι όργανο προπαγάνδας. Σκέφτεται ότι ο σύντροφος Αντρόποφ του λέει να σκεφτεί, είναι ένα καλό τεχνητό όργανο του Σοβιετικού Συστήματος Υπονόμευσης. Και ο Τεντ Κόπερ σε να πιστεύει ότι ο φίλος μου Βλαντίμιρ Πόσνερ σκέφτεται, η διαδικασία της αποϊθικοποίησης μπορεί να μην αρχίσει καθόλου, αν σε αυτό το σημείο. Η χώρα που είναι δέκτη της υπονόμευσης, ενεργά, όχι βία, προλαμβάνει την εισαγωγή ξένης ιδεολογίας, δεν θέλω η Αμερική να πέσει στις μεθόδους της αρχαία Ιαπωνίας. Δεν θέλω να πυροβολή κάθε ξένο που προσεγγίζει τα ιερά σύνορα τον είπα αλλά όταν σου προσφέρει ένα σκουπίδι, μεταμφιεσμένο σε κάτι γυαλιστερό, πρέπει να του πεις όχι. έχουμε τα δικά μας σκουπίδια. Αν σε αυτό το σημείο η κοινωνία είναι δυνατή, γενναία και αρκετά συνειδητή, θα σταματήσει την εισαγωγή ιδεών, που είναι ξένες, τότε όλη η αλυσίδα των γεγονότων μπορεί να προληφθεί. Πρόσφατα πήγα στις Φιλιππίνες και σοκαρίστηκα από το πως σε μεγάλες πόλεις όπως η Μανίλα, τα παιδιά ακούνε εκοφαντική μουσική, ένα μελωδικό έθνος, με μεγάλη παράδοση καλής εθνικής μουσικής που ήρθε από τους Ισπανούς πολύ καιρό πριν, μπορεί δύο-τρία αιώνε πριν, δεν θυμάμαι, ξαφνικά άκουν μουσικά σκουπίδια, βάζοντας το ράδιο δυνατά, γιατί, στην Ινδία πέρασα πολλά χρόνια. Παρακολουθώντας τις αντιδράσει των Ινδών όταν έβγαιναν από τους κινηματογράφους, αφού είχαν δει του Hollywood, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί οι Αμερικάνοι είναι τόσο σπάταλοι. Καταστρέφουν τα αυτοκίνητα τους, τα γελιστερά αυτοκίνητα κάθε 5 λεπτά, πώς γίνεται να αλληλοσκοτώνονται για 500.000 δολάρια, είναι αληθινό τόσο σεξ, έχουν μονή με το σεξ. Μπορείς να φανταστείς πώς δείχνουν μια ταινία όπου κάθε 5 λεπτά υπάρχει συνουσία σε μια χώρα σαν την Ινδία, όπου έχουν μακριά παράδοση σεβασμού σε αυτό το ιδιωτικό θέμα ή στο Πακιστάν. Και οι είπα περιμένουν αυτούς τους ανθρώπους να τις σέβαστούν, αποκλείεται, ναι, θα δουν την ταινία, θα πληρώσουν πέντε ρούπια να δουν τα σκουπίδια. Αλλά θα βγουν και θα πουν στα παιδιά τους μη σέβεστε τους Αμερικάνους, μη γίνετε σαν τους Αμερικάνους. Πρόληψη, λοιπόν η διαδικασία της αποηθικοποίησης μπορεί να σταματήσει εδώ, σαν εισαγωγή και σαν εξαγωγή, και αυτό χρειάζεται μόνο ένα βήμα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα να γίνει. Δεν χρειάζεται να διώξεις όλους τους πράκτορες της KGB από την Ουάσιγκτον, το πιο δύσκολο και την ίδια στιγμή η πιο απλή απάντηση στην υπονόμευση είναι να αρχίσεις εδώ ή ακόμα νωρίτερα. Φέρνοντας την κοινωνία στη θρησκεία, κάτι που δεν μπορείς να ακουμπήσεις, να φας και να φορέσεις, αυτό το κάτι που κυβερνά την κοινωνία και την κάνει να κινείται και να διατηρείται. Ένας Σοβιετικός επιστήμονας Εφαρέιμιτς δεν έχει να κάνει τίποτα με τη θρησκεία, είναι στην πληροφορική, έκανε μια μεγάλη έρευνα στην ιστορία των σοσιαλιστικών χωρών ονομάζονται σοσιαλιστικές ή κομμουνιστικές, κάθε χώρα με κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία και πειραμόηδης τύπου διοίκηση, και ανακάλυψε. Στην πραγματικότητα δεν ανακάλυψε απλώς έκανε τους αναγνώστες να προσέξουν, πως πολιτισμοί σαν τους Μάχαν Τζαντάρα στην πρινδική εποχή, σαν την Αίγυπτο, σαν τους Μάγια, του Σίνκα, τους, τους Βαβυλώνιου. Κατέρευσαν και εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γη τη στιγμή που έχασαν τη θρησκεία, είναι τόσο απλό, διαλύθηκαν, κανεί δεν τους θυμάται πια, μόνο αμυδρά. Λοιπόν αυτές οι ιδέες κινούν την κοινωνία και συγκρατούν την ανθρωπότητα σαν κοινωνία εφιών πρακτόρων του Θεού, τα γεγονότα, η αλήθεια, η ακριβής γνώση δεν μπορούν. Όλη η εκλεπτισμένη τεχνολογία και οι υπολογιστές δεν θα αποτρέψουν την κοινωνία από το να διαλυθεί και να πεθάνει, η αλήθεια, έχει ποτέ συναντήσει κάποιο πρόσωπο που θυσίασε τη ζωή του. Την ελευθερία του για την αλήθεια 2x2-4, αυτό 2x2-4 είναι αλήθεια, δεν συνάντησα ποτέ κανένα που να πει 2x2-4 αυτό είναι αλήθεια και είμαι έτοιμο, πυροβολήστε με. Να υπερασπιστεί την αλήθεια, σωστά, αλλά εκατομμύρια θυσίασαν τις ζωές τους, την ελευθερία τους, την άνεση τους, τα πάντα, για πράγματα όπως ο Θεός, σαν τον Ιησού Χριστό, είναι τιμή. Μερικοί μάρτυρες στα Σοβιετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, πέθαναν, και πέθαναν εν σε αντίθεση με αυτούς που φώναζαν να ζήσει ο Στάλιν, γνωρίζοντας πολύ καλά πως μπορεί να μην ζήσει πολύ. Κάτι που δεν είναι υλικό κοινή την κοινωνία και τη βοηθά να επιβιώσει, και το αντίστροφο, τη στιγμή που γυρνάμε στο 2x2-4 και το κάνουμε βασική αρχή για το πώς τη ζωή μας, την ύπαρξή μας. Πεθαίνουμε, αν και 2x2-4 είναι αλήθεια και τον Θεό δεν μπορούμε να τον αποδείξουμε, μπορούμε να τον νιώσουμε και να τον πιστέψουμε. Έτσι η απάντηση στην ιδεολογική υπονόμευση κατά ένα περίεργο τρόπο είναι πολύ απλή, δεν χρειάζεται να πυροβολήσεις κόσμο, δεν χρειάζεται να σημαδεύουν πύραυλοι το αρχηγείο του Αντρόποφ. Απλώς πρέπει να έχετε πίστη και να προλάβετε την υπονόμευση, με άλλα λόγια, να μην είσαι θύμα της υπονόμευσης. Μην προσπαθείς να γίνεις κάποιος που στο τζούντο προσπαθεί να λιώσει τον εχθρό και πιαστεί από το χέρι, μη χτυπάς έτσι, ίσχια, χτύπα με τη δύναμη του πνεύματος σου και την ηθική ανωτερότητα. Αν δεν έχεις τη δύναμη είναι ώρα να την αναπτύξεις, και αυτή είναι η μόνη απάντηση, αυτά.